Προσβάρνα μια βράδια πολλές τις συνοικίες Δεν θέλω πολλοί τελείες και πολλοί κατοικίες να Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει Σ' ένα στέκι από μερό. Ποιος θέκει του θανάση Ποιος θανάση Που σε θανάση Στον πυργετό Που σε θανάση Στο κυλκής Ήθελα να τα μονά Ποιος θανάση Που σε θανάση Στο λεωνίδιο Που σε θανάση Στο <Τι> σαν μονά, για Καλη... Καλημέρα σας λοιπόν, ε... Τι ωραίο κάδρο είναι αυτό που βλέπω Χαίρομαι πάρα πολύ που, που, που σας βλέπω, που σας βλέπω όλους, ε, όλους μαζεμένους Είναι μεγάλη χαρά μου που μπορούμε να επικοινωνούμε Για εμάς πάλι όχι <Τι> Για να σπάσει Ραντεβού στα γουναράδικα Καλημέρα σας που λέει και ο Πρωθυπουργός Μεσημέρι είναι βεβαίως, καλό μεσημέρι Μαζί με το Θανάση που γιορτάζει σήμερα και την Αθανασία Να τους χαιρόμαστε, να είναι καλά όλοι τους Και με το πολύ έτσι γνωστό τραγούδι που ψάχνει το Θανάση Δώσαμε κάποιες απαντήσεις για το που ακριβώς Βρίσκεται Τι μπορεί να βρίσκεται ο Θανάσης μετά από τόσα χρόνια και εκεί στην Κρουσουζιά ήρθε ο συνειρμός ο γνωστό. παροχημένος βέβαια αλλά συνειρμός, βαθιά ριζωμένος αλλά τώρα που τα λέμε δεν είναι και τόσο παροχημένος γιατί δεν έχει να μας πει και καλά νέα Βασιλικό, για να μην και λιώσ. Στολή στο Θεό για να μην γιαμώει τον Με βασιλικό, πα, πα, πα, παράστε, πα, πα, Βασιλικό, στα γίνονται στο παρατί. Γιαρέμι, γιαρέμι και φορά Τι λέτε? Και πέσε κακό, γιαρέμι, γιαρέμι στη χώρα Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι, τα πράγματα θα γίνουν μόνο χειρότερα Σε ευχαριστώ Παναγία Δεν θα γίνουνε καλύτερα δυστυχώ. Διπλώς καπατσές λένε στο χωριό μου Τώρα το παιδί Εγώ είμαι ένα παιδί του 1990 Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου Εκεί παιδί Για είναι Γιαρέμι, γιαρέμι μονάχο, μοιάζει με για πουλή Γιαρέμι, <laughs> γιαρέμι γιαρέμ, σε βράχο. <laughs> Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Τα πράγματα θα γίνουν μόνο χειρότερα. Καταπληκτικό. Καλό είναι αυτό γιατί υπάρχει η βεβαιότητα. Θα μπορούσε να έλεγε μπορεί να γίνουν χειρότερα. Εγώ δεν μπορώ σε αυτά, θέλω βεβαιότητα. Θα γίνουν χειρότερα. νιώθεις καλύτερα, Ξέρεις τι ακριβώ θα συμβεί. Σου εμπνέει και εμπιστοσύνη γιατί τον έχει εκλέξει το 40% του λαού. Είναι ο πρωθυπουργός μας και ξέρει παραπάνω και περισσότερο τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα είναι η γιορτή. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στου θανάσιδες. Και βέβαια θέλω να χαιρετήσω το γεγονό ότι επιδείξαμε του τους ε, και θάνου που εορτάζουν. <Το> Για για τον ήλιο Σου χτίσα εγώ, για ρεμ, βασίλιο Να κάτσουμε μαζί, να βρούμε άκρη Μάθανε κερί, για ρεμ, και διόνι Τι λέτε? Και γίνε καπνός, για ρεμ, και σκόνη Και μείνει καρδιά, γιαρέμ, γιαρέμ, oh, μου. Σαν για το στάχι Έτσι <ΣΤΟ> και σήμερα και πανάκια. Κριστέ, τόσο. όμω το μπορώ να μην ξαναδώ ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ Στη ζωή κανεί δεν πρέπει να λέει ποτέ. <συσίλια> Έγινε σοφότερο από την Πρωθυπουργία, ακούσαμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα πριν, να λέει ότι στη ζωή ποτέ δεν πρέπει να λέει κανεί ποτέ. Πολύ σημαντική η αρχή. Αν δεν είχε γίνει πρωθυπουργό, μπορεί να μην το λέει γι' αυτό. Κάποιο ωφελήθηκε, θέλω να πω, από την Πρωθυπουργία Τσίπρα, αφού ακούσαμε βεβαίω τι ακριβώ κάνει του θανάσιδε. Ο τρέχον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάπω έτσι πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν έχει πολλά θέματα. Οπότε πήραμε ευκαιρία. Να το κάνουμε πιο musical. Ευτυχώ δεν τρέχουν πολλά, μάλλον τρέχουν θέματα, απλά ραδιοφωνικά και στο πλαίσιο τη Ελληνοχία δεν πολύ κολάνε. Οπότε είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο, αφορμή δώσαν οι θανάσιδε και όλα αυτά τα πολύ ωραία και αισιόδοξα που μα είπε ο κυριάκο Μισοτάκη, ο υπουργό Εργασία Κωστή Χατζιδάκη, μίλησε για την αύξηση που δόθηκε και γενικότερα για τον κόσμο τη εργασία. Πέρσι με αρνητικό έδαφο. στην οικονομία είχαμε ύφεση περίπου 9% και με εισηγήσεις της εργοδοτικής πλευράς συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΚΕΠΕ να παγώσουμε τον κατώτοτο μισθό δώσαμε μια μικρή συμβολική αύξηση της τάξης του 2% διότι ο κόσμος της εργασίας είναι προφανώς στην προσοχή μας. Διότι ο κόσμος της εργασίας είναι προφανώς είναι στην προσοχή μας. Με του φεγγαριού, γιαρέμ, γιαρέμ, ταλιάζει Τουρουτουμ, τουρουτουμ Τ' όνειρο χαρές, γιαρέμ, γιαρέμ, μοιράζει Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος Μας στην ξαστεριά, γιαρέμ, γιαρέμ, της μέρας Γίνεται αυτερό Γιαρέμ, γιαρέμ, γιαρέμ και αγέρας Αι, Τώρα στο ματιού, γιαρέμ, γιαρέμ, την άκρη Παπάδες πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά σβηστείτε Θάλαζε κυλάει για ρέμει για ρέμει το δάκρυ ε, Από το πρωί δεν μου έχει φύγει ούτε ένα δάκρυ Τι να μου φύγει Τι να πω κι εγώ Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου Χριστέ μου τι ακούω Και δεν έχω και τα υβλιά μαζί μου Πού με ένα μικρό πουλί Κάποτε ήμουν απουλί και με αγαπούσανε πολύ Χα ήταν μου Μιας παλιάς εποχής όλο αυτό Προσφέρεται άνετα για όσα γίνονται στην Ελλάδα Κάθε εποχή με κάθε κυβέρνηση Το μοντάρουμε συνεχώς Διότι περιγράφει ότι ήρθε ένα κακό στη χώρα Η χώρα προχωράει γενικώ και ο λαό τη. Αλλά το κακό κάπου υπάρχει, πάντα υπάρχει. Όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν καλό, αλλά τελικά κάνουν κακό. Να το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης λένε ότι δεν θα το κλείσουν. Κανεί δεν του πιστεύει. Οι γιατροί δεν του πιστεύουν. Στήλαν και την αστυνομία προχθέ έξω από του γιατρού, του ήρωε που του χειροκροτούσαμε πριν 1,5 χρόνο. Να μην του αφήνουν να μπουν, να μην του αφήνουν να κινητοποιηθούν. Δίνουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα κλείσει, αλλά δεν του πιστεύει κανείς, ούτε ασθενεί, ούτε γονεί. Ούτε παιδιά, ούτε γιατροί, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα είπαν σε 5-6 εβδομάδε. Περιμένουμε. Για καλό υποτίθεται κάνουν κάτι, αλλά στο κακό οδηγούν γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση με τα στελέχη τη έχει δώσει στο παρελθόν και άλλα δείγματα κλεισίματο νοσοκομείων, γιατί τότε είχαμε τελειώσει με τα λοιμόδινο σήματα, όπω λέγανε. Και επειδή η παρούσα κυβέρνηση με τα στελέχη τη έχει μια τρελή αγάπη για τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική υγεία και ένα τρελό μίσο για τη δημόσια υγεία αναγκαστικά λόγω και πανδημία. Τα τελευταία δύο χρόνια κάνουν, καμώνονται ότι κάτι προσφέρουν ή ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγεία, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ, γιατί όλοι κατάλαβαν στον πλανήτη ότι καλά τα ιδιωτικά στην καλή εποχή. Αλλά αν δεν υπήρχε και το δημόσιο σύστημα υγεία, οι μεγάλοι δείκτε, οι δύσκολοι δείκτε των νεκρών και των διασωλημένων θα ήταν τριπλάση, τετραπλάση, ίσω και παραπάνω. Μια που πήγαμε στα θέματα τη υγεία, ευτυχώ έχουμε συμπολίτε που δεν υποτάσσονται. Δεν έχω τίποτα, γιατί να βάλω φάρμακο στο δηλητήριο στο οργανισμό Για Δεν θα κάνω εμβόλιο. Το πιστεύω με το εμβόλιο. Ναι, αλλά πόσο χρονών είστε εσείς. Είμαι 68. Έστε 68, όμω όμως άμα κολλείς κάποιος δεν κινδυνεύει λίγο περισσότερο. Αυτά λένε αυτοί που έχουν τα συμφέροντα. Μάνα. Παίρνω 300 ευρώ ογά και θα τα πληρώσω. Κυρία Παπαριδού. Μάνα. Και θα τα πληρώσω. Κυρία dik μάνα dik dik dik dik Από διαμάντη σε διαμάντη. Από το Yarem πήγαμε στον Drinking Drinking. Αυτή είναι τίτλη τραγουδιών εκείνη τη εποχή. Μαζί με άλλου πολλού βέβαια. Εδώ έχουμε συμπολίτε μα που η κυρία παίρνει 300 ευρώ και θέλει να πληρώνει. Okay, εντάξει, ο καθένα τα λεφτά του όπω θέλει. Και ο τελευταίο λέει έχει παρενέργειε το εμβόλιο. Το εμβόλιο το έχουν κάνει στον πλανήτη γη 4,5 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμή άνθρωποι. Και όπω όλοι γνωρίζουμε όλοι αυτοί έχουν παρενέργειε. Το βλέπετε το καθημερινά. Ε, υπάρχουν σοβαρέ παρενέργειε, έχουν αλλοιωθεί τα DNA, ειδικά των Ελλήνων, γιατί των Ελλήνων είναι το πιο πολύτιμο DNA, οπότε αλλοιώνεται με τα εμβόλια και όλα τα υπόλοιπα. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα Στη Θεσσαλονίκη έχουμε θέματα σοβαρά. Εδώ και δέκα μέρε άκουγαν σε μια περιοχή τη Θεσσαλονίκη έναν ήχο υπόκοφο ερχόταν από τα έγκατα τη γη. Δεν θέλει και πολύ αυτή την εποχή να στήσει ιστορίε γι' αυτά. Ο πυρήνα, το υπέδαφο. Οι εξωγίνοι που μπήκανε μέσα και βγαίνουν. Φαντάζομαι θα γράφτηκαν όλα αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα στι γνωστέ σελίδε που διαδίδουν με επιστημονική απόδειξη πάντα τέτοια στοιχεία. Ε, γίνανε ρεπορτάζ, πήγαν οι κάμερε πάνω από του υπονόμου, ήταν οι συνάδελφοι με τα μικρόφωνα στον υπόνομο. Δεν ξέρω αν μπήκε κα, και κανένα ακτιβιστή δημοσιογράφος μέσα στον υπόνομο για να καταγράψει ακριβώ τι έγινε. Ε, θα ακούσουμε τον ήχο, τον ήχο γιατί είναι αποκαλυπτικό του τι ακριβώ. Συμβαίνει, είχε αναστατώσει όλη την πόλη εκεί και όλη την Ελλάδα, γιατί το παρατηρούμε το φαινόμενο. Και θα ακούσουμε και τα κανάλια πώ το αντιμετώπισαν και κυρίω θα ακούσουμε τον ήχο. Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί ο περίεργο ήχο που τρομάζει κάθε βράδυ για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα του κατοίκου στην περιοχή Μετέωρα Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη, καθώ ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί η προέλευσή του. Πω, Αλεξάνδρα, μήπω τυπάει τώρα. Την τώρα. Για κάττε για το μικρόφωνο του. Έχει στο φρεάτιο το μικρόφωνο. Oh! Πάλι, πάλι γυραδέσποινα. Πάλι, με χρόνου με καιρού. Πάλι, γυραδέσποινα. Πάλι, ωραία! Oh! Σαν κάτω. Ο θάρρυβος ακούγεται κανονικότατα. Φανταστείτε να το έχετε στο σπίτι σα αυτό το πράγμα και να μην μπορείτε που να πού ανοίξετε που ανοίξετε το είναι Σαμπουμπούλι, παιδιά, τα... για πάνε λίγα Πάλι, oh! Δεν είναι σαν μπουμπουνητό, λέει ο Παυλόπουλο. Σαμπουμπουνητό. Δεν είναι, το καταλαβαίνει. Μπουμπουνητό δεν είναι. Μπουμπούνα, οτιδήποτε άλλο. Ναι, είναι αυτά λοιπόν με του συναδέλφου, με τα φριάτρια. Πήγε η Ειδάπ βράδυ, κατάλαβαν ότι φταίει κάτι με την Ειδάπ και όπω το νερό κοιλάει, δημιουργεί μια ταλάντωση στου σωλήνε και αυτό γίνεται το βράδυ γιατί μειώνεται η κατανάλωση του νερού. Όλα επιστημονικώ αποδεικνύονται και με τη λογική, αλλά χάλασε όλο αυτό το αφήγημα των ψεκασμένων που λέγαν ότι κάτι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. πάντα στο κέντρο, πάντα η Ελλάδα είναι στο κέντρο του πλανήτη και ήθελε ένα μήνυμα η γη, ο πυρήνα, δεν ξέρω τι άλλο να μας δώσει το νεράκι που τρέχει κάτω στους σωλήνες πολύ απλό, το εκμεταλλευτήκαμε και εμείς να το πειράξουμε λίγο σαν σήμερα το 1996 η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ άκουγε το Γεράσιμο Αρσένη να λέει Γιώργο χάσαμε οι νεότεροι δεν τα θυμόσαστε αυτά ίσως και οι Πρωθυπουργό. ο Κώστας Σιμίτης αφού είχε παραιτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου νωρίτερα που έχει νοσηλευτεί και στο Ωνάσιο και έτσι από μια τέτοια μέρα, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα και μετά από το 96 ως το 2004 ετία και αυτή είχαμε, της βέβαια είχαμε προθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη αλλά και οφταετία 96-2008 είναι μια από τις πιο παραγωγικές πετραετίε και οκταετίε. Που Δίνουμε το παράδειγμα. Δίνουμε στον ελληνικό λαόνο τον τόνο της σοβαρότητας. Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Πώ το αυτό. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Ξύτροφοι σύντροφοι. Σα χαιρετώ όλου! Να σε καλά, ηγέτη μεγάλη. Μερικά, έχουμε χιλιάδε. Μερικά από τα καλά του Κώστα Σιμίτη. Μα είχε δώσει τότε πολλή δουλειά και αυτό. Βασικό συνεργάτη τη εκπομπή τη Ελληνοφρένεια. Κάπου εκεί ξεκιναγα, ξεκινάγαμε. Οπότε είχαμε κάθε μέρα υλικό από τον τότε Πρωθυπουργό. Μόλι έβγαινε ο τη θυμάμαι που λέγαμε και με τον Αποστόλη και άλλου εκεί συναδέλφου, τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί ήρθε ο Καραμαλίσο, σοβαρό. Και που έχει και κορονοϊό και αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Και ο Καραμαλή μα έδινε υλικό και οι συνεργάτε του. Μετά έφυγε ο Καραμαλής, Ποιο ήρθε μετά, μετά τον Καραμαλή είχαμε. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο. <laughs> μετά λέμε, χάσαμε και τον Καραμαλή. Κάτι για κουμάτου, κάτι τζέρι, κάτι τέτοια. Πετραλιά. Ο Βηρομπολίδωρα. Και έρχεται ο Γιώργο Παπανδρέου. Διπλάσιο υλικό από αυτό που είχαμε και από το Σιμίτι και από τον Καραμαλή. Φεύγει ο Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε ο Σαμαράκη. τα μνημόνια πολύ σοβαρή με αδόνιδε, δημοκράτε πια, βο Τεράστιο υλικό και εκεί. Φύγαν και αυτοί, ήρθε αριστερά, λέμε τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σφίξαν το πράγμα. Είναι σοβαροί αυτοί. Δεν θα μα δώσουν υλικό. Τετραπλάσιο υλικό με τσίπρα, ειδικά με την έννοια ότι έλεγε για κάθε τι που έλεγε υπήρχε το ακριβώ, μα το ακριβώ αντίθετο στα αρχεία μα. Έφυγε και ο Τσίπρας ήρθε ο Κυριάκο. Λέμε: Έχει εμπειρία. Είναι από πολιτική οικογένεια, έχει και αστική καταγωγή. Και τα ζείτε, ακούτε καθημερινά, τι υλικό μα δίνει και. αυτή η κυβέρνηση να είναι καλά Τελεία όλα, όλα αυτά γιατί είπαμε πει δεν έχει πολύ υλικό σήμερα και ευτυχώ δεν έχει πολύ υλικό το θέλουμε που και που η μέρα είναι του Βασίλη Τσιτσάνη γιατί 18 Ιανουαρίου το 1915 γεννήθηκε σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου το 1984 πέθανε σαν σήμερα, τρίτια μέρα γεννήθηκε και πέθανε για το Βασίλη Τσιτσάνη, πολλά μπορεί να πει κανεί. έχει συνοδεύσει γενιές και γενιές σε διάφορε στιγμέ. Ε, ήταν, ε, σηματοδοτούσε την Ελλάδα σηματοδοτούσε το βίο των ανθρώπων την αγωνία των ανθρώπων είτε ήταν σε αυτόν τον τόπο είτε σε άλλους τόπους γιατί την και την ξενιτιά ε, συνέπεσε και με τη δεκαετία του 40 ε, πόλεμος, αντίσταση μετά με τις διώξεις ε, ε, μουσικά νομίζω είναι κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος από του ρεμπέτες από του λαϊκούς το, το είδα ελιός όλο αυτό Φημίζεται για τις εισαγωγές του ο Βασίλης Τσιτσάνης μεταξύ των πολλών που φημίζεται και μπορεί κάποιος να τον επιλέξει και να ταυτιστεί και να γουστάρει να ακούει Τσιτσάνη οι εισαγωγές του σε πάρα πολλά τραγούδια είναι πολύ ιδιαίτερε. εδώ θα ακούσουμε την πιο εμβληματική εισαγωγή που θα μπορούσε κάποιο να πει για μένα αυτό είναι Ελλάδα Είναι συνεφιασμένη Κυριακή, βεβαίω. Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι, θα ακούσουμε άλλα τραγούδια, αλλά η εισαγωγή αυτή ήταν και σήμα κάποια στιγμή παλιότερα. Ε, τη θυμάσαι και εσύ, κάποια ηλικία μεσήλικα και ούτε. Ήταν σήμα μουσική εκπομπή. Οι εισαγωγέ του Τσιτσάνι πάντα είναι προσεγμένε, πάντα είναι μελετημένε. Αυτή εδώ είναι μια πολύ φωτεινή εισαγωγή για ένα τραγούδι που περιγράφει το ακριβώ αντίθετο, μια συνεφιασμένη Κυριακή. Ε, ένα άλλο που μου αρέσει μένα πολύ στο Τσιτσάνι είναι τα γυρίσματα. Ε, δεν είμαι μουσικός να μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς σε εφνιδιάζει όπως γυρίζει το τραγούδι θα ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι δεν είναι από τα πολύ, πολύ ακουσμένα αλλά δείχνει αυτό το γύρισμα είναι το γύρισμα στο Χρυσή θα μπορούσε να το είχε πάει και αλλιώ γιατί το έχω συζητήσει και με μουσικούς αυτό αλλά επέλεξε αυτό το γύρισμα και το έκανε πολύ πιο μελωδικό πιο ευνηδιαστικό εκεί που το ακούσεις ανύποπτο και γενικώ πιο κολλητικό όταν το έχεις ακούσει πολλές φορές κάποια στιγμή δεκαετία του 80 εκεί με Πασόκ πριν το Σιμίτη και πριν τον Καραμαλή μάλλον με Παπανδρέου και Καραμαλή των άλλων Στο κέντρο που τραγουδούσε στο Χάραμα ο Βασίλης Τσιτσάνη στην Κεσαριανή δίπλα ακριβώς μια ανάσα από το σκοπευτήριο ήταν όλο επιβλητικό γιατί πήγαινες να ακούσει Τσιτσάνη και αισθανώσουν ότι δίπλα για τους πιο υποψιασμένους ίσως να ακούγαν και τις ανάσες των ε, ανθρώπων που είχαν στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα άλλωστε είχε και τραγούδια σχετικά ο Βασίλης Τιτσάνης όπως τον Μπλόκο δεν θα ακούσουμε αυτά, εκεί λοιπόν στο μαγαζί μια μέρα πάει ο Μίκς Στοδωράκης και τραγουδάνε μαζί Στο πρώτο κουπέτ τραγουδάνε μαζί στο δεύτερο, ξεφεύγει ο Θωδωράκη γιατί είναι μήκη Θωδωράκη. Δεν μπορεί να μείνει εκεί και τη λέξη οπωσδήποτε θα έρθει το πάει παραπάνω γιατί ήταν ο μήκη Θωδωράκη. Δεν μπορούσε να μείνει στον τουέτο σκέτο με τον Βασίλη Τσιτσάνη Αυτό ο πληθωρικός τύπο, η διάνοια, η μουσική έπρεπε να πάει παραπάνω και το πήγε παραπάνω. Και ένα τρίτο, αφού πάμε τα γυρίσματα και είπαμε και τι εισαγωγέ που εμένα μου αρέσει το Βασίλη Τσιτσάνη, είναι η στίχη, οι, οι λέξει. Ε, το μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Μέσα εδώ έχει βάλει το απελπίζεσαι, το αργήσει και το χαραυγή. Είναι τα ρο και τα λάμδα που τα γούσταρε πολύ και ο ελίτης και τα έβαζε με διάφορου τρόπου. Ακρογυαλιέ δειλινά Έφτιαξε στίχο με αυτέ τι δύο λέξει, αυτέ τι δύο εικόνε. Το θεό τρελί στα πλούτη κολυμπά. Βγάζει μια μουσικότητα από μόνο του, αυτό αν το ακούσει κανεί, πέρα από τη μουσική που είναι. Θαυμάσια, μέσα στην απελπισιά της, ακούσαμε τώρα εδώ για τη μάνα που έλεγε μέσα στην απελπισιά, όχι και καινούρια λέξη, τι λέγανε τότε ε, και βεβαίως οι δύο κορυφαίες λέξεις που έχουν μπει μέσα σε τραγούδι το περιπλανόμενος και το αποκλήρος. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος Μακριά απ' της μάνας μου, την αγκαλιά Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος Μακριά απ' της μου, την α Ochro, mia, ya na se Αυτά ήταν το μουσικό κομμάτι. Έχουμε κι άλλα στην συνέχεια, ανάλογα την εξέλιξη και το χρόνο. Με τι δύο λέξει απόκληρο και περιπλανόμενο, το περιπλανόμενο, νομίζω, περιγράφει και δίνει ακριβώ την εικόνα. Είναι κάποιε λέξει στην ελληνική γλώσσα που μπορούν να περιγράψουν μόνες αυτέ, χωρί συνοδεία, τι ακριβώ και πώ είναι αυτό που είναι στην ξενιτιά. Και το απόκληρο και το περιπλανόμενο. Γιατί έχουν γραφτεί πολλά τραγουδιά για την ξενιτιά, πιο φλίαρα. αλλά εδώ ο Τσιτσάνης δωρικός, δεν πάει το είπε ακριβώς μαζί με αυτή τη μουσική, με αυτό το ρυθμό και η φωνή βεβαίως η πιο δωρική που έχει περάσει, από πάνω της σωτηρίας Μπέλου. Αυτά με τη μουσική αναζήτηση και ανάλυση διαχειρός έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς. Ούτε οι δικοί είμαστε, ούτε τίποτα απολύτως. 2 11, 10, 80, 8, 80. το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα και τραγουδιστής είναι και μουσικός είναι και συνθέτης είναι και στυχοργός και σόουμαν και ότι άλλο θέλετε μοιραστείτε εντυπώσεις και ευχές και ότι καλύτερο Η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού δική μα αυτή την ώρα είναι RadioPapakipαραπολιτικά.gr Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official πρώτο μέρος του λαού ποιήμα κι αυτός στις πρώτες διαφημίσεις μας πάει Σερεπουσ... Αποστόλης. Αποστόλη. Και τα ομοφοβικά λοιπόν. σχόλια να λείπουν. Άκουσε το βλανάκι. Ωπαμαλάκι, μαζέψε λίγο. Σ αγαπάω, σ αγαπάω. Δεν με νοιάζει. Σέχω αγοράσει, απ αγοράσει από τη Σίρο κουκλάκι. Αν με από τη τέλο. Είμαι δικό σου Και... για πάντα. Είμαι το κουκλάκι. Τέλειο. Το κουκλί, το κουκλάκι. Δεν μου δίνει πια Είχε κουκλάκι, μπρελόκ. Ζωγραφιστό. Το κουκλί, το κουκλάκι. Ζωγραφιστό. Δεν μου δίνει πια φυλάκι. Σ' αγαπάμε, σ' ακούω απ το... από το σταθμό του Πειραιά. Από τότε. Α... Στον Πειραιά είμαστε και τώρα. Ε, καλά, άλλο Πειραιά. Εκείνο άλλο αυτό. Ε, εκείνο ήταν φάληρο, γι' αυτό ήταν άλλο. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, άντε να μην σου το... Μου το ζάλιζεσαι, αλλά δεν πειράζει. Έλα, Βορυκουνούμαλι! Έλα! <laughs> τι έγινε? Καλά, εσύ! Καλά και εγώ! Από τι ερωτική φωνή έχει ρεύουνε! Ήταν πάντα <laughs> ερωτική η φωνή μου. Προκαλώ, διάφορα. Σα γυρνάω. Φτιάχνουμε με τρεις φωνές! Πρώτη είναι η δικιά σου. Δεύτερη είναι το του Και τρίτη είναι του Μητροπολίτη. Όταν αφηγεί το Μητροπολίτη Κύπρου, κορονοϊού. Χορονοϊού, ακούτε. Ανέ. Όχι, αυτό με. Δηλαδή, εσύ ε? φτιάχνεσαι με ένα συμπίλημα φωνών ναι, του άδωνη, του μόρφου και δικό μου, Ναι, ναι, ακριβώ, ακριβώ. Σα φαντάζομαι να θα σα παίρνουν παρτούζα και του τρει. Απαπαπαπα. Πα, πα. <laughs> και εγώ τώρα <laughs> το έκανα και εγώ εικόνα. Καταπληκτικό. Ελά, σου πω, Ρέση, τι να πούμε πια, γιατί μιλάμε για ζώα. Ζώα, ημιματή, αμόρφωτα και χαζά. Οι Έλληνε. Αυτό, αυτό έχουνε κατατίσει. Και όσο για του ελληναράδε που μαζαλίζουν τα με την ιστορία και είναι. Είμαστε και αυτά. Στανιάτα μου το βάραγα στο τραπέζι και τον έσπαγα. Τώρα δεν κάνει κουκκού. Κατάλαβε φλαράκι. Υπάρχουν ειδικά χάπια. Τελοπόν, ντε και σέ μαζί. Ε, εντάξει, ναι, τώρα άμα δεν είναι φυσικό, δεν είναι natural το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν κάτι χάπια, υπάρχουν. και σχετικέ εκπομπέ. Συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να, είπε παράδειγμα. Βάλε λίγο άδωνη άμα του δει και στην τηλεόραση ούτε <laughs> χάπι ούτε τίποτα. Λου! Πρόσεχε, αυτή είναι εξαίρεση. Με αυτού φτιάχνομαι. Όταν ακού, ακούω, βλέπω άδονη και μόρφου, Ακούω. εκεί φτιάχνουμε, γίνεται σκληρός, πάω καρύβια ακόμα με αυτού. Α, ορίστε. <laughs> Τι παραπονιέσαι. Ο καθένα έχει ό, τα βίτσια του, με τα χρόνια αυτό δεν δεχόμαστε ότι με τα χρόνια αλλάζουμε. Έτσι είναι. Αποστόλη μου ωραία τα λες εσύ. Το θέμα είναι ποιο σε καταλαβαίνει αδερφέ μου. Yeah. Αυτό είναι το θέμα. Γεια σου, Απόστολε! Γεια! Τι κάνεις, καλή χρονιά, φίλε μου. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν. Είναι συγκρατημένο. Ε... Α έχουμε καλή χρονιά. Μην το κάνουμε τώρα, το. Όχι, όπω τα το... ο Κυριάκο. Για πε! Εύχομαι καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Με υγεία και δύναμη, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ε, ζήτω. Βίβα. Βίβα, mm. Κυριάκο. Λοιπόν, άκουσέ με τώρα. Καταρχά, μα κατασυγκίνησε με τη σύζυγο, όχι εσύ, ο φίμιο, για την ευχή που μα δώσατε για το μωρό μα. Ήταν πολύ γλυκούλικο εκ μέρου σα. Ναι. Και δεύτερον, Να τι συνέβη στη φίλη μου την ηλέκτρα φίλε Να δεις πόσο μπουρδέλο είναι όλα Φεύγει πάει η Αυστρία παραμονή πρωτοχρονιάς Πανένθεση χάλια η Αυστρία Have you been to Αυστρία? Have, have you been to Austria? Όχι αλλά η φίλε Ah you ηλεκτραφή. have not been to Αυστρία και μιλάς You have not been You, you have not been To Αυστρία? Can... Να που μου το πει η κολλητή μου Ναι στο διάλο Να πας λοιπόν Γυρνάει από Αυστρία ναι. Και ούτε στην, Αυστρία, ούτε στην, Ελλάδα. Ούτε στην Αυστρία. Ούτε... Α Ελλάδα, yeah. με ζητήσανε Rapid, PCR, στη δαυτερία ούτε ταυτότητα για να ταξιδέψουν έτσι πέρα. Να τα, κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Τώρα θα μα πιστέψουν όμω. Έτσι. έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω για να δείξω ότι είναι μπουρδέλα η κατάσταση. Καλά που μου το πει, τώρα το έμαθα. Τώρα ησύχασε. Τώρα το έμαθα. Ωραία, λοιπόν, σε φιλούμε, είμαι, είναι και ο Σίμω εδώ μαζί μου. Ο Επισήμω ή ο Σκέτο. Το Σίμω είναι ακουφάλη σου. Να Όχι, μαλλιώ και <laughs> <laughs> θα μου την παίξει εμένα παπάρα. <laughs> <σίλωσαι> Μήπως είναι κύριος που σε εσένα επισήμως Είμαι με το Θόδωρα πάντως έχει και τους χαιρετισμούς από το Θόδωρα Να είναι καλά Γεια σας γεια σας Ο Θόδωρας είναι νέος συνάδελφος Και σου μιλάει στο πληθυντικό ακόμα Ο Θόδωρας είναι αυτός που σε γαμούσε γενεόδωρα Εντάξει με δίκασες φιλάκια Και βέβαια Θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι επιδείξαμε τους ε, θανάσιδες και θάνους που εορτάζουν. Καταπληκτικό. Τυχεροί οι θανάσιδες και οι θάνη που εορτάζουν σήμερα γιατί ακούσατε τον Πρωθυπουργό τι ακριβώς συνέβη. Ε, πάει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και η θεσμοί τη. Ένας από τους κορυφαίου θεσμού είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβάζω εδώ στις ειδήσεις τη ημέρα. Ότι υποψήφια για τη θέση του αντιπροέδρου, αντιπροέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο στι εκλογέ που θα γίνουν αύριο είναι η Εύα Καηλή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να βγει. Μια Ελληνοπούλα, άξια. Είναι αυτή που στο δελτίο τη Ιντου Μέγκα είχε πει παλιά τον Αϊστρατή. Τον Αϊστράτη το νησί, τον έλεγε Αϊστρατή. Είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Αυτό είναι η λεπτομέρεια τώρα που είπα και εγώ. Στάθηκα σε μια ανθιπολεπτομέρεια. Μακάρι η Εύα Καηλή να πάει στο τιμόνι. ως Αντιπρόεδρος σε πρώτη φάση, στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, για το καλό των Ευρωπαϊκών λαών, της συγκυρίας που είναι όλα κρίσιμα, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε και στο Κοινοβούλιο, στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίω και στην Εύα Καϊλή, ο κύριος Οικονόμουν, κυβερνητικό εκπρόσωπος, ήθελε χθε να πήγε το θέμα πολλάκι, ε, αυτό με το μοσχάτο το εστιατόριο και το ύπος εξή. Επαναλαμβάνω και πάλι, το πρόβλημα δεν είναι πια ο κύριο Πολάκης Το πρόβλημα είναι η ταύτιση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη. και αν για κελβάνια, θα μπορούσε να πει κάποιο: Είναι όλοι κύριοι. Και ο Πολάκης και ο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Λεπτομεριούλα και αυτό. Το ωραίο είναι αυτό που είπε σήμερα που ο κύριο Οικονόμου βγήκε σε κανάλι. Αυτό που δεν είναι συνηθισμένο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με όσα είχαμε ζήσει στο παρελθόν είναι να υπάρχει τόσο. Απόλυτη και τόσο προσιλωμένη και στο χρόνο εφαρμογή των προεκλογικών τη δεσμεύσεων. Μπράβο. Αυτό είναι που υλοποιεί η κυβέρνηση και αξιοποιεί κάθε μέρα που περνά με το πώ θα προχωράει η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, πώ θα εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, πώ θα δημιουργούνται συνθήκε προκοπή για όλου. Αυτό το τελευταίο κρατάμε, τις συνθήκε προκοπή για όλου και κυρίω ότι είναι συνεπή η κυβέρνηση και όλη αυτή, Ό,τι είχαν πει, το εφαρμόζουν καταγράμμα για την προκοπή όλων. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. της σημερινής μέρας που δεν έχει και πάρα πολλά αλλά ω τώρα μέρος δεύτερον Γεια σου Αποστολάκο μου Γεια σου Τι κάνεις Καλά Άισε πείρα... που λέγεις Αποστολάκο Αποστολάκο Ναι, το θυμήθηκα. Καλή χρονιά. Ναι. Να σου πω τώρα, εσύ τι κάνει γενικώ, θα πά στη διαφήμιση όπω είπαμε. Θα πάω στη διαφήμιση τελικά, με έπεισε. Είναι τη φουστανέλα, βέβαια. Είχε δίκιο, πάω για τα μεγάλα λεφτά. Θα πάω για τα μεγάλα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσω κατάλληλα. Θέλω να κάνω ένα πάρτι εγώ για ανηλίκου, για νύπια. Ξέρει τίποτα για να το επαντρώσουμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, γίνει στέλεχο σε μεγάλη πολυεθνική, γόνο κανένα ματζωμένου και δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και θα πρέπει να είναι νύπια αυτά, για νύπια μιλάμε να πάμε στο π Λοιπόν, ο Προστερά, καλή αυτό σε πήρα, ε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει η χώρα πρέπει να έχει 3,5 χιλιάδες μονάδες συντατικής θεραπείας Καλά Εδώ... θα πάει αυτό, πολύ καλά πάει ήδη Καλή τύχη, Δέφτε τελευταίων ασπασμών Με τα 300 εκατομμύρια που χαρίσανε στο Βενιζέλος Χαρίσανε στους, ο, στη Φραπόρτ Τώρα το ίδιο είστε εσείς με, με του Βενιζέλους και την Φραπόρτ και την Αιτζία Πλέμπα 43 λεπτά την ημέρα και πολλά σου είναι άισυχτη Ναι αλλά ξέρεις Πού ξεκινάζεται... θα βάλει τον εαυτό σου δίπλα, τσόκαρο Εμείς δεν είμαστε τσόκαρα Τι είσαι, <σίλει> πλέμπα είσαι, πλέμπακια Ξυπόλοιτη τίποτα Ε το φίδι τα πόδια του ξυπόλοιτη θα τσιμπήσει, τι εννοείς Αλλά άμα Έτσι πάει, αλλά... είναι ο νόμος Γεια σα, Αποστόλη! Πρώτα yeah. πολλά! πολλά, πολλά. Ευτυχισμένο ο καινούριο έτο! Ευτυχισμένο ο καινούριο έτο! Καλά, πλέον αυτή γιατί γιορτή εντάξει, πιο πολύ καπιταλιστική είναι παράθυστική. Οπα, για πε, σε λίγο θα μου πει και για τον Άγιο Βαλεντίνο, δεν θέλω! Να τη σώσουμε πρέπει αυτή τη γιορτή, Αποστόλη, τι αγορέ μα, τα, τα μαγαζιά μα. Πρέπει να κατευθούμε λίγο ακόμα. Ε, οφείλουμε, ε, ε, συγγνώμη, αι. Ναι. Ε, θυμάσαι, ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Έπρεπε να σε θυμάμαι. Αυτό που έλεγε για τα μπουλουζάκι που δεν το βρήκε, τελικά το βρήκα. Α, τι μόνο μα καλήσα, εσ <στηρ>... το Paris, Lala, ε, έπρεπε να πήγε. αλλάξει ο χρόνο, <στηρή> δεν σε πήγαινε καλά ο προηγούμενο. Ναι, για Γερμανία το θέλετε λίγο ακριβά, αλλά τέλο πάντων. Χαλάβι σα. Πώ πήγε. 15 τα έξανα αποστολίζεται. Και το μπλουζάκι πόσο έκανε. 15. Ε, ωραία. Πήρε μπλουζάκι <στηρή> από, από τη χώρα, από την Ελλάδα. <στηρή> Αν σου στείλω πανακόπιτα, δηλαδή από τη μάρα, σου πόσο θα πάει. <στηρή> <στηρή> ναι, ναι, καλά δεν συζητώ. ωραία, άρχισε το διάλειμμα μιλάει κιόλα. Είσαι στη Γερμανία και κάνουμε εξαγωγή προϊόντων. Οι εξαγωγέ κοστίζουν. Και ακούω χρήστε το δίνει ότι βγάζαν τώρα τα φούρνε. Γίκαναν τώρα ήθα. Όκει, θα τα να μανδέψω <σέξτε> είναι. και εδώ επιβιώμαι, μην νομίζει. Έλα μου όρεσε γιατί ανάγκη έχετε εκεί στη Γερμανία μου. Πήγαινε που λέει ένα κομμάτι από το τύπο. Πάλι κάτι βγάλει να <σέξτε> τούβλο. <σέξτε> ε, εδώ τουλάχιστον έχει δουλειά να μου πει. Εδώ διορθούν στα όνειρα του καθενό. Α... Ελλάδα, βέβαια, η ενεργεια έχει πέσει πολύ, έτσι ακούγεται. Ναι, ναι, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ο ρυθμό ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, η μείωση τη ανεργία. Δηλαδή θυμάμαι, και εγώ μου μεταξύ μα το φοβόμουν. Έλεγα όταν θα σταματήσουν τα μέτρα. Έχουμε μια έκρηξη ανεργία. Αν αυτό έχουμε μείωση ανεργία. Έχει πέσει ανέργεια yeah. στου εφοπιστέ κατά μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε πάνω για τα εμβόλια για το, για τις, το ότι πρέπει να εμβολιαστούμε και okay. εγώ είμαι τρίτη φορά εμβολιασμένο. Πήγα το Σάββατο, έκανα το τρίτο εμβόλιο, την τρίτη δόση. Στη Γερμανία. Και μου λένε ότι κάνουμε μόνο μοντέλο γιατί λύγουν. Λέει τα εμβόλια. Και κάνουμε εδώ πέρα στην περιοχή, τέλο πάντων. Ε δεν λέει που τοπανε. Αν σου δίνουν αλληλεγμέρε, θα λένε μου ήδη δώσα Έχω ακούσει yeah. ότι τα εμβόλια που λύγουν θα τα πετάνε στι διαδηλώσει του χρόνου. Έτσι λένε. Έτσι, μα, μαζί με τι κορτούλαμψει. Θέλω να αναφερθώ αυτό που είχε αναφέρει ο Θήμιο πριν από μια τρει εβδομάδε, τέσσερι, δεν ξέρω, όταν ψιλοάρχισε αυτή η μετάλλαξη με την Όμικρον. Και έλεγε ότι το πρόβλημα κυρίω είναι σε χώρε που δεν έχουν εμβολιαστεί πολύ, όπω είναι η Αφρική. Σήμερα μπήκα στο Google ας πούμε, και η κοιτούσα για την Ποτσουάνα κάτι ποσοστά, πλήρω εμβολιασμένη, 32%. Η Νάμπια, η Τέτια, κάποιε άλλε χώρε παραδίπλα 7% και 12%. Η Νότια Αφρική, 12%. Αυτά όλα τα εμβόλια, α πούμε, κάποια δωρεάν δεν μπορεί να γίνει. Τι δωρεάν από ποιου, από του φιλάνθρωπου. Ελάντε, αυτό είναι οτι... αγάπη Για θέλουν να μας σώσουν λέει, ναι. δεν γίνεται ό, να ό, θες τότε. να σώσεις το, το σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη ευνοώντα μόνο τις δυτικές χώρες ναι, η Ευρώπη αλλά θα... αυτό θα... είναι το σύστημα, λυπάμαι ναι. πολύ ναι, τι να κάνουμε, και τώρα να σώσουμε δεν γίνεται να σωθούμε όλοι, το καταλαβαίνω δίκαιο ναι. το σύστημα ναι. πρέπει και κάποιοι να πεθάνουν, τι να γίνει ναι, ναι. Ναι. Ναι. κατά τα άλλα θα μας σκοτώσουν οι κομμουνιστές ποτέ μιλες ποτέ που λέει και ο Τσίπρας το είχε πει γιατί έχει βγει από την εμπειρία του ένα μήνυμα εδώ ακροατή Ε, λέει καλησπέρα ξανά από Πολωνία. Το ξανά γιατί πέρυσι τέτοια μέρα πάλι είχε στείλει μήνυμα. Πέρυσι λέει: μας έδωσε ευχέ του, Θανάσιδε. Είχαμε ξαναβάλει, μάλλον δεν το θυμάμαι, το ηχητικό του Κυριάκου. Μην Μας Μα πήγε γαργαλώντας τη μέρα. Σήμερα λέει ξανά το ίδιο με κολοτούμπα και πρόβλημα με τον όμο λόγο πάγου. Έπεσε προφανώ. Φιλιά από Κρακοβία. Μου λέει ο Ακροατή που λέγεται και Θανάσι. Χρόνια πολλά, Θανάσιο. Κρακοβία είναι πολύ όμορφη πόλη. Είναι η δεύτερη πόλη τη Πολωνία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, το κάνουν αρκετοί Έλληνες να το κάνετε και περισσότερο γιατί δίπλα από την Κρακοβία σε μια απόσταση πόσο 30-40 λεπτών είναι το Auschwitz. Το στρατόπεδο Auschwitz σε πολωνικό έδαφος ήταν ε, και αυτό από μόνο του είναι ότι καλύτερο, πάρτε και τα παιδιά, πηγαίνετε και εσείς οι ίδιοι, θα πάτε στο Auschwitz, μια μέρα είναι όλη αυτή η εκδρομή, κάποιες ώρες δηλαδή, αλλά αξίζει, είναι ταξίδι ζωής. Πρέπει να το κάνει ο καθένας. Και επίσης η Κρακοβία είναι μια πολύ όμορφη πόλη, φοιτητούπολη, με τον παλιό οικισμό, διατηρημένο βέβαια, με τη νέα πόλη. Ε, αξίζει κανείς να την δει. Έχει μια γειτονιά, μια που λέμε τα ταξίδια, έχει μια γειτονιά η Κρακοβία που την είχε φτιάξει ο Στάλιν τότε. Η Σοβιτική Ένωση έφτιαχνε δώρο στις σοσιαλιστικές χώρες. Νοβαχούτα νομίζω ότι λένε. Είχε και ένα εργοστάσιο που δούλευαν όλοι εκεί και του είχε φτιάξει κολυμβητήριο, μια λίμνη, σπίτια. Αισθητική δεκαετία του 50 όχι μετά το 70 που ήταν πιο κλουβιά τα σπίτια. Και εκεί λοιπόν το, αυτό το εργοστάσιο τώρα το έχει πάρει να συνδώσει. Ενώ το είχε το κράτο τη Πολωνία, το έχει πάρει να συνδώσει. Η κεντρική πλατεία λεγόταν Λένιν, αν θυμάμαι καλά. Μετά την ε, κατάρρευση, ανατροπή, διαλέγεται. Ε, ονομάστηκε η κεντρική πλατεία πώ, Ρόναλτ Ρίγκαν. Την ονόμασαν οι Πολωνοί που έχουν έναν έντονο φιλοαμερικανισμό, όχι έναν τυχαίο πρόεδρο, έναν άλλον πρόεδρο της Αμερικής, Ρόναλτ Ρίγκαν. Και είμασταν στην πλατεία Ρόναλτ Ρίγκαν. Αυτά τα πολύ ωραία και επειδή λέμε αυτά για τις ξενιτιές, αφιερωμένο στους θανάσιδες της ξενιτιάς, το ακόλουθο. तो सुन Έτσι, λίγο πιο μουσικά. Τάδαμε σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε τρίτο μέρος του λαού και ένα τσάνησα ακόμα μας πάει στο μαγκαζι. Γεια σας. Η ρίζα του προβλήματο. Το ξέρει ο φίμο, εκτό από τη φυλακήρία και το καλάμι που έχουν καβαλή ορισμένοι. Είναι οι τραπεζίτε, οι δύο παγκόσμιοι τραπεζίτε. Από και ξεκινάει όλα. Όλοι άλλοι είναι παρατρεχάμε. Άλλοι είναι ψηλά παρατρεχάμει, άλλα είναι πιο χαμηλά παρατρεχάμε. Άλλοι είναι πιο καλά αμοιβόμενοι, άλλο λιγότερο αμοιβόμενο. Αλλά ρίζα είναι εκεί. Η ματιά του Ταρίφα, Αντώνη Σαμαρά. Στα τα... αρχεία μα και εμά, Με... ταιριάζει. Στα μας μα και εμά, Κωστή Παλαμά. Αντώνη Σαμαρά, όχι πάει. Κωστή Παλαμά. Αντώνη Αμαρά. Στα αρχίδια Α... μα και εμά, μαζί πάει. Αντώνη Αμαρά. Στα αρχίδια στα... μα με... και εμά. Σάρτε τα σύνορα το 90 με κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ 2 εκατομμύρια νόμιμοι μετανάστες Και το δεύτερο με το PSI το 12 σάπλο του ο Αντώνη Αμαρά έφαγε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Πε και για το δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά. Για τις Πες. Ό, τι δολοφονίε, πε. Και ό,τι πράγμα, Το δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά. Πε αυτό γιατί δεν το λε. Μπορεί και μου τον δρόμο άνοιξε. έχω Ένα φίλο μου εργάτη. εργάτη Πε για τα κολοτριψίματα. Ρε, άκου τώρα, ρε, μα... Εκείνη ήταν η περίοδο που η Ντόρα έλεγε τι καλά ότι εμένα μου φαίνεται με το ΣΥ και με το ΣΑΣ. Που χαριέντιζαν όλοι. Μπράβο, λοιπόν άκου, Που ο διευθυντή του γραφείου του Σαμαρά Δεν κολοτριβόταν ναι. με του Χρυσαυγίτε. Πε τα όλα αυτά. Να σου Γάμα μου, κοστί Παλαμά. Όσο ναι. περισσότερο ακού τον άδωνη να υμνεί τον Σαμαρά, καταλαβαίνει τι βρωμοδουλειά έχει κάνει με τα φασισταριά ο Σαμαρά. Για να χαίρετο Άδονη. Τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην Υπουργό! Αντώνης Αμαράς! Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Αμαράς! Λοιπόν, έχω ένα φίλο μου Βασιστάκο εργάτη, ο οποίο ανάθεμα και ακολλάει κανένα ένσημο και τα βάζει με του Πακιστανού. Και του λέω η μάνα του συνταξιούχο. Και του λέω ρε Μάλκα, του λέω. Αν δεν δούλευε ο πακιστανός και ο Αλβανό να κολλάει η μάνα σου, δεν θα έπρεπε να συνταξι, Το είχε καταλάβει. που κουνήθηκε ο εγκέφαλο, δεν το είχε σκεφτεί. Ο ποιο? Ο εγκέφαλο. Α το δείξουμε. Ναι, εντάξει, ελαγιά, Δύο θέματα ρε, θέλω να σα πω. Πρώτον, να πούμε λίγο για το Καζακστάν, γιατί κάνει μεγάλο λάθος η αριστερά που βλέπει η επανάσταση να τη στηρίζει. Στο Καζακστάν, αυτοί που έχουν βγει στο δρόμο είναι οι φασίστε, είναι πράκτορες των δυτικών δυνάμεων και οι Ισλαμικά στοιχεία. Φυσικά υπάρχει και λαό ο οποίο έχει απογοητευτεί από την κυβέρνηση και παρασύρεται, αλλά αυτοί που είναι οι πρώτοι που έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια ανατροπή τη κυβέρνηση είναι αυτά τα στοιχεία που σου λέω. Είναι φιλοδυτικά, φιλοαμερικάνικα και είναι εναντίον τη Ρωσία και τη Κίνα. Αυτό που τα ξέρει όλα με βάζει Μήπω είσαι ταξιτζή. Όχι, όχι, ρε φιλέ. Κούρι, είμαι, αλλά εντάξει, τα ψάχνω όλα. Τα ψάχνω και ψέχνω. Α, κούρι, να ορίσω. Δοκίμασε και το ταξί, <σφιάσεις> μπορεί να σου ταιριάξει. Ωραία, να στο χαρίσω αυτό που σου είπα τώρα είναι το έχω δει από το, το, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλία. <σφιάσεις> έχω φίλου στην Ιταλία. Λοιπόν, <σφιάσεις> αυτό που σου για του αθλητέ είναι ένα παιδί μου που μιλάνε για εργατική τάξη, λαό, αδικία, πρόσφυγε. Αλλά δεν είναι επαναστάτε. Και έχει γίνει τώρα επαναστάτη ένα ψεκασμένο Σέρβο λοστρόδοξο, ο οποίο λέει να μην κάνουμε το εμβόλιο. Μπορεί να το εξηγεί αυτό. Δηλαδή, βλέπω όλοι να λένε τώρα για τον πρώτο επαναστάτη σαβαλε έκανε το σύστημα, δηλαδή με έχει βάλει ο τζόκοβιτ με το σύστημα αυτό κατάντα τι το, το κάνει το σύστημα. Mm. Έλεος ρε βεργιά. Έλεος το βλέπεις απ' αυτή την post κο... παραπληροφόρηση από το Facebook. Καλό μεσημέρι στο φίλο μου τον Αποστόλη. Yeah. να πληροφορηθώ είτε από εσά, είτε από τον ημερόδρομο, με, είτε από ένα σοβαρό δημοσιογράφο και όχι γκλήφτη, τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στην πρώην Σουβητική Ρωσία, στην πρώην Σουβητική Ένωση. Πώ περνάει ο κόσμο, ήθελα να το, να το ξέρω αυτό. Περνάνε καλά τώρα με τον καπιταλισμό. Μια σοβαρή απάντηση για να δούμε επιτέλου τελικά τι λάθο κάνανε οι δικοί μα που αντισταθήκαν στον ναζισμό και στον καπιταλισμό των τότε. Μήπω κάνουν λάθο τελικά, μήπω περνάνε καλά, μήπω δεν έχουν ανεργία, μήπω έχουν, έχουν παιδί. Μήπω έχουν φτηνά προϊόντα, μήπω έχουν εργασία. Α πω αντίστοιχα κάποιο, κι εγώ θα γίνω κι εγώ ένα καπιταλιστή δεξιό καλό. Μην απελεπίζεσαι και δε θα ρεγίσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραβή βυγή. mi riaga phi si